Κεφάλαιο Α, σελίδα 475, στήχη 1 έως 12. Τελευταία λόγοι του Κυρίου προς τους Αποστόλους και ανάληψη αυτού. 1. Το πρώτο βιβλίο, το οποίο καλείται Ευαγγέλιον, συνέγραψα, ο Θεόφιλε, «Δια να εξιστορήσω εις αυτό, ο περιληπτικός, όλα όσα έκαμε και δίδαξε Ιησούς από την αρχή της δημοσίας δράσεω του», 2. Μέχρι τις ημέρες κατά την οποίαν ανελήφθη στου ουρανού, αφού προηγουμένω με συνεργόν και το Άγιο Πνεύμα έδωκαν εντολάσσους στους αποστόλους τους οποίους ο ίδιος εξέλεξεν. 3. Εις αυτούς δε τους ιδίους παρουσίασε τον εαυτόν του ζωντανόν μετά το πάθημά του και διαμέσου πολλών αποδείξεων του εβεβαίωσεν ότι πράγματι ήταν ζωντανός. Παρουσιάζει το δέκατα διαλύματα επί ημέρα κατά το σ' οποία συνεφανίζονται αυτούς αυτού και ομίληπερ των αληθιών και μυστηρίων των αναφερομένων στην βασιλείαν του Θεού. 4. Και ενώ έτρωγε μαζί του την αυτήν με εκείνου στροφή, του έδωκε την παραγγελία να μην απομακρύνονται από τα Ιεροσόλυμα αλλά να περιμένουν την πραγματοποίηση της υποσχέσεως περί του Αγίου Πνεύματος, το οποίον θα έστελνε ο πατήρ και την οποία υπόσχεση έλεγε σε αυτούς ο Αναστάς Κύριος, «Ήκούσατε από το στόμα μου». 5. Είναι δε ανάγκη να περιμένετε όπως λάβετε το Άγιο Πνεύμα, διότι ο Ιωάννης Μένε βάπτισε με απλούν νερόν και το βάπτισμά του συνεπώς δεν είχε την δύναμη να αναγεννήσει εκείνου που το ελάμβανον. Ση όμω θα βαπτιστείτε με το άγιο πνεύμα, όχι πολλά σημαίρα ύστερον από αυτά που διεργόμεθα. 6. ύστερον λοιπόν από τα σελπίδα αυτά που έδωκε ο Χριστό στου μαθητά του, ήρθαν όλοι μαζί και τον ηρώτον, λέγοντα: Κύριε, υπέ μα, εάν κατά το χρονικό διάστημα των ημερών αυτών, πρόκειται να αποκαταστήσει την παλαιά τη δύναμη και δόξαν τη Βασιλείαν για τον Ισραήλ. 7. Ο Ιησούς όμω, είπε προ αυτού. Δεν ανήκει σας και δεν είναι η δικό σας δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια ή τους ορισμένους μήνας και ημέρας... τα οποία ο πατήρε κράτησε στην αποκλειστική εξουσία του... ώστε αυτός μόνος να τα γνωρίζει και αυτός μόνος να φέρει πέρας όσα κατά τη διάρκεια αυτών θα συντελιστούν. 8. Θα λάβετε όμως ενίσχυση και δύναμη όταν έλθει επάνω σα το Άγιο Πνεύμα... Και θα είστε μάρτυρε του βίου μου και τη διδασκαλία μου και στην Ιερουσαλήμ και ει όλη την Ιουδαίαν και στην Σαμάρια και ω το έσχατο και το πλέον μακρινόν σημείο τη γη. 9. Και αφού είπαν αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, υψώθη προ τα επάνω και σύννεφων παρουσιάστη σαν άλλο όχημα υποκάτω του και τον επήραν από τα μάτια του. 10. Και ενώ είχαν καρφωμένα τα βλέμματά του στον των ουρανών, τότε ακριβώ που ανέβαινε εκεί ο κύριο, οι δούδιο άγγελοι που ενεφανίστησαν ω άνδρες, αισθάθησαν κοντά του με φορέματα λευκά, ένδεκα, και είπαν ούτη προ αυτού: «Άνδρες, Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε και παρατηρείτε με βλέμμα ακίνητων ει των ουρανών? Ο Ισού αυτό, ο οποίο ανελήφθη από εσά των ουρανών, θα έρθει κατά τον ίδιο τρόπο με το σώμα του, δηλαδή και καθήμενο επάνω εις σύννεφων, όπω και τώρα και μάτι θαυμασμών και κατάπληξη τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανών. 12. Τότε οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος που ελέγεται το Ελαιόν και είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ, εις απόσταση τόσοι όσοι επιτρέπεται να βαδίσουν οι Ιουδαίοι κατά το Σάββατον.